Έλα. Χρόνια πολλά και για την Κυριακή, ρε. 21 Απριλίου. Δευτέρα. Την Κυριακή ήταν το Άγιο Πάσχα. Την Δευτέρα Ά, ήταν η 20η. Ναι, ναι λάθο. Πήγα πολύ πίσω, ναι. Να σου πω, είχα πάει τη... για Πάσχα, είχα πάει στην Κύπρο. Πανικό έγινε το Πάσχα, δεν ξέρω αν τα άμαθε. Σφαγιάστηκαν ψηφοφόροι, κόλαση. Και Αντικριστά του βάλανε να ψηθούν σε αυτόματε σούβλε, κάποιοι παραδοσιακοί με το χέρι. Μα και αλλιώ ψηφοφόρου Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και γιορτάζανε, ξέρει, και γιορτάζανε. Πού οι Τουρκοκύπροι γιορτάζανε. Το Πάσχα. Όχι το Πάσχα καλ 21 Απριλίου. Γιατί, γιατί, γιατί τον η εκεί Για την αποκατάσταση τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι ξεκίνημα τον έχει πιάσει τον άλλο όλο για το τσίπρα για το τσίπρα. <συσκά> τι είναι αυτά Άμπο, κάτι χαζάβλακίε. Δεν πιστεύει ότι ο Τσίπρα άρχισαν να τα αλλάξει όλα και ότι θα μα σώσει δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι Μπορεί και πέρα. αυτή η δύσπιστη. <συσκά> Τέλο πάντων, πιστεύω να, κάποια πέρα. στιγμή μέχρι τι εκλογέ θα έχουν αλλάξει τα μυαλά του. Να σου πω, μεσά πούμε στον κακό, ξέρω είναι ότι εμφίνεται το δικό σα στο γάλα, Εμ κάνετε μα και χένεται και του no. Ο Σύριζα είναι διπλανό. Ποιο είναι, δίπλα σα πει. Χρειάζεται να κάνει κάποιο μαλλίγια για να χυθεί του ΣΥΡΙΖΑ το γάλα. Μια χράτα καταφέρνει ο Σύριζα από μόνο του. Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται όμω. Mm. Ότι όλα αυτά πάνε στην πλήρη αποχέτευση. Για σκέψτε το και έτσι. Καλά. Αυτό που πάει στην πλήρη αποχέτευση, βόθρο, α προσέχει και λίγο. Ε, εντάξει, έγινε, μην, μην ψάχνουμε ότι μα φταίνει άλλοι. Ο γυμναστιάκο μου μου, καρδιά μου. Να μα***, Γιατί έγινε να πούμε. Δεν έχει λεφτά ο κόσμο, αλλά οι ουρές τα διόδια χιλιόμετρα. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, μου λε. Δεν είναι χιλιόμετρα τα διόδια. Είναι ότι σταμάτησε να ακούγεται και η σύρινα των διόδιων. Μπάρα δεν ανήκει. μπάρα. αυτό είναι το αποκαρδιωτικό. αλλά οι Άρα δεν υπάρχει κρίση. Έχουν οι λεφτά και λίγα μα κάνουν. Καλώ μα! Κασίστηση! Άι, στο διάλογο εδώ χάμω και σ' ακούω. <σταλείω>, <*τανα, δούμε>. Βλαμμένε. <σταλείω> Καλά, σε καταλάβει του βλαμμένου. Άντε για. <σταλείω> Έλα, πέρασε τόσο χρόνια πολλά. Έλα, ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη. Καθίκαμε, <σταλείω> βέβαια. Ναι. Γιατί έτσι είπαμε? <σταλείω> ε, ναι, ρε, Είχα πάει μήκο. Δεν μπορούσα να πάρω το τηλέφωνο. Ε, είσαι <σταλείω> μεγάλο, μάλλον. Όχι, μην το λε αυτό. Έτρωγα το πλώνασμα. Μπα! Μπάτσο! Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι Μπάτσο, Είναι μπάτσος μπάτσος, μπάτσος, μπάτσος, μπάτσος και αρκετή. Και γουρούλι και εδώ, δω... έχει κι άλλα, δεν είναι μόνο. Όχι, γι' αυτό τα δύο έχω κάνει, καταλαβαίνετε. δεν έχω ακόμα. Για μου, φίλε. Εγώ ναι, σου πω κάτι. Δεν πήγα μήκονο, πήγα σαλαμίκονο. Τι σε νιάση, ένα παλούκια, Ναι, από Θεσσαλονίκη πήρα να πω. Συγχαρητήρια, Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου, για τι κάνετε, ε, Πήρα να πω. Καλό Πάσχα. Να, να... Άι, τώρα χρόνια πολλά, αλλιώ ανέστη χριστό και τα λοιπά. Βγήκα <σχε> να κοιτήσει το αυγό, τέλο. <σχε> Ευχαριστώ πολύ. Γεια. <σχε> <σχε> <σχε> Πού είσαι βρέ, εγκάθε το παλιό παιδό, Εδώ, εδώ που μ' άφησε. Δεν μου λε, με συγχωρεί. Γιατί με άφησε, Ε, γιατί δεν σε γούσταρα, γούσταρα έναν άλλον. <σχε> Ά, πάντα δεν έφυγε Ε, ε, Λοιπόν. Γούσταρα το Θείο Τράγκα. γιατί αυτό σου πρέπει. Ναι, γιατί βγάζετε τον Άρη τον Χατσιστεφάν και κάτι τέτοια γατάκια να πούμε, και δεν βάζετε μόνο το σύντροφο Ζιρινόφσκι το χθεσινό. Το είδε. Το προ όχι πρωιμερό, όχι χθεσινό. Που έδωσε συνέντευξη τύπου και έβριζε τι Ουκρανίδε πολιτικού ότι είναι όλε και νυμφωμανείς και τέτοια Συγγνώμη δεν είναι Ναι ναι ναι περίμενε Και του κάνει μια δημοσιογράφος έγκυος ερώτηση Τον τζάντισε και λέει στη φρουρά του Αρχίζει να τους πρόχνει και να λέει Πηγαίνετε να τη βιάσετε Και τέλο πάντων μπαίνει μια κοπέλα στη μέση Και του λέει Μα η συνάδελφος είναι έγκυος στην αυτά Δεν κατάλαβα Λάει. η να μη χαρεί Φύγε μωρί λεσβία από τη μέση Καλέ, τι ωραία πράγματα γίνονται έξω και εμεί τα χάνουμε εδώ και ε, έχουμε τις ξενέρωτους του. Έσχος Ένας μισογύνης να μην βρεθεί στην Ελλάδα Έλατε. Τίποτα. Πάσχουμε από μισογύνηδες, ρατσιστές και φασίστες Καλή Ανάσταση Ναι, σίγουρα Απ' την που προσδοκώ εγώ Α, καλά αυτό Να, τι λέει ο Θημιός Πλαχοδημιαρχιακή αντίληψη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν Αποκλείεται, ε, ε μην αριστερά, ρε. Είναι λέει αριστερά. Ναι το λέει, ότι το λέει το λέει κάποιος. Ε, Βέβαια όποιο λέει την παπάρα του εμείς πάμε από πίσω, το πιστεύουμε, ε, τρέχουμε, στηρίζουμε, ε, δεν ε, είναι δυστυχώς. ανάγκη. Δυστυχώς. Και το μαζί αριστερό είναι. Αριστερή, δεν το φτιάξανε. Φθινιάρι. Ναι, δαντε τώρα πράγματι... Έσαι χαμηλός στον πύχη. Λοιπόν, άκου να δεις. Αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, πλακώνονται μεταξύ τους. Όλα αυτά τα ποτάμια και τα δάση και τις μαρτυρίε το... τους παρατάμε. φτίνουμε δεξιά και Alors, πέρα, لا, τι είναι για φτύσιμο και έχουν 4%. Τι μας μένει να ψηφίσουμε πέρα πώς, ρε, τον Έλληνες, Τι? Τι? Τον Κουντσουμπά θα Όχι, και... καλέ, τον καμένο. Τον καμένο? Θα ψηφίσω, τον καμένο. Όλοι ψεκασμένοι αγάπη. Άκου να σου πω, πώ το λέτε, Το ξέρει ότι κάθονται. Ψεκασμένε μου αγάπε, όλοι. Όλοι να κα... που σβήσανε. Ψήφι. Κάθονται τα καρακόλια στις παραδρόμου των εθνικών οδών και γράφουν τον κόσμο, δε και καλά για οποιοδήποτε λόγο όταν τελνάει, που δεν περνάει τα διόδια. Αυτό το κράτο υπηρετούμε και αυτό πρέπει να φύγει από στον κάτω. θα βγει, δεν ξέρω, πρέπει Θέλω σε την εκπομπή τώρα που μιλάνε. Ναι. Τα παιδιά. Ναι. Εσεί είστε? Είμαστε τα παιδιά να. <laughs> Ωραία. Θέλω να τονίσετε, γιατί από χθε είμαστε πολύ εκνευρισμένοι εδώ στη Θεσσαλονίκη που τα ακούμε αυτά. Πιά καλέ, έτσι γρεμίστε Θα σα πω. <laughs> Θα σα πω, λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγο για τόση ένταση. <laughs> θέλουνε, όταν για μια θέση τα παιδιά μα που τελειώσανε με τα πτυχιακά διδακτορικά και διόξανε γλώσσε, απαιτούν τα πάντα και δεν φτάνουν και είναι και άνεργα. Και για να βάλουν το και τον χρησιμοποιούν. Ο τον των στην Ευρωβουλή δεν απαιτούν τίποτα. αν δεν απαιτεί εδώ ο Σαμαράκη. Θα τριγυρευόσασταν <χει> εσεί να πάνε τα παιδιά σα στην Ευρωβουλή. Όχι, δεν θέλω. Υπάρχει κάποιο α... άθιστο. Όχι, παιδί μου, θέλω. Ο Ζαγοράκη και ο Χρυσόδηλόπουλο με τι προσόντα θα πάνε στην Ευρωβουλή και του βγάλανε στο ψηφοδέλτιο. Πώ ο Ζαγοράκη ο πρωταθλητή Ευρώπη. Όχι ο Χρυσταδουλόπουλο με το τραγούδι που έχει πει. Να πάει ο Χρυσταδουλόπουλο και να δείξει το επίπεδο τη Ελλάδα. Να πάει να το δείξει. Πώς, Γιατί είναι άλλο το επίπεδο τη Ελλάδα. Το επίπεδο τη Ελλάδα δεν είναι ο Ζαγοράκη Χρυσταδουλόπουλη. Α είμαστε τώρα. Μα ταιριάζει αυτό. Μα ταιριάζει αυτό, αυτό. Αυτοί είμαστε που ψηφίζουμε ψωμιάδε Χρυσταδουλόπουλη και στο Ζαγοράκη. Αυτό ακριβώ. Εδώ έχετε Σαμαρά Πρωθυπουργό. Εμεί δεν φταίμε! Ποιήστε! τίποτα που έχουμε τα παιδιά μας που έχουν στο εξωτερικό! Φταίτε να... κι εσεί που αφήνετε τους άλλου! Εμεί δεν του αφήνουμε! Κα... Τι κάνετε! Άσε το με εμένα το κατηγορηματικό! Κάτι... Στο κομματήριο αυτά, εντάξει! Λοιπόν, κάτι κάφρι, κάτι κάφρι που του ψηφίζουν, Μια χαρά τα εσύ συνέχισε! Το ξέρω. Άντε, γεια. Αρέσει, γεια. Ά, και εμένα, καλησπέρα. είναι εκεί? Εδώ πήρατε. Πήρα το Ριάλ. Εδώ είναι, ναι. Ωρε oh. μου. Oh, no. Τι θέλετε. Ε, τώρα είναι η εκπομπή του αποστολίου. Τι θέλετε. Τι θέλω, τώρα είναι η εκπομπή του Αποστόλη. Δεν ξέρω, δεν ακούω. Τι θέλετε εσείς. Τι θέλω εγώ. Λέω τώρα είναι η εκπομπή του Αποστόλη, ρωτάω. Δεν έχω ανοίξει το ραδιόφωνο, ακούω άλλο σταθμό εκείνη την ώρα. Δευθεντά μου. Έλα ρε παιδέ μου. Ναι, καλά. Θα πάμε πάνω από τα μνήματα των αυτόχερων και θα ανακοινώσουμε το πλεώνασμα. Ποια θα είναι η αντίδραση, λε. Τι εννοείται, Θα σηκωθούν τα μάρμαρα, Ακριβώς, mm. Και θα πανηγυρίζουνε. Αυτό. Άρε, Άντων, θα φτιάξει όλα. Ναι. Ναι, με ποιον μιλάω, Λέγεται παρακαλώ, Αποστόλη με Όχι. Έχω φωτογραφία με το Θεοδωράκι που τρώμε σουβλάκια εκεί σε μια κατίνα στο Ρέντι στον δρόμο. Τώρα κάτι άλλε φωτογραφίε με το Σιμίτι, κάτι άλλε με τη Διαμαντοπούλου και με τον Πόμπολα, εντάξει μου, κατά λάθο βγήκανε. Πάντως εγώ έχω φωτογραφία που τρώμε σουβλάκια στο Ρέντι. Αν μου πει ότι σοβατίζει και στην τραπετσόνα, τον ψηφίζω Έλα. να κοτώ. Στην Τραπεζόνα τώρα με το Θεοδωράκι. Έλα, ναι, αυτό τροϊπόδι, ναι. ναι. Με πόδι, το, το ναι, ναι, ναι. Καλόσημα, ατύ, το Καλό σημάτι ότι τροϊπόδι. Έλα, γεια. Λοιπόν θα διαφωνήσω με το Θήμιο. Όχι ρε παιδάκι μου τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό. Όσο σχετικά. Γιορτές περάσανε, πήγαν όλα τόσο καλά, τόσο μελετημένα και τώρα να γίνει μια διαφωνία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί μωρή. Λοιπόν, κοίταξε να δει, τα ευρωψηφοδέλτια δεν είναι όλα το ίδιο. Το Κουκουέ τα έχει βγάλει εδώ και μια εβδομάδα. Δεν ήταν μπροστά στι κάμερε οι συνεννοήσει. Δεν υποτιμώ του ανθρώπου που στελεχώνουν τα άλλα ευρωψηφοδέλτια. Κακό, πρέπει να του υποτιμήσει. Θα έπρεπε, αλλά τέλο πάντων δεν το κάνω αυτό. Το Κουκουέ, λοιπόν, έχει ανθρώπου οι οποίοι διακρίνονται για τι αρχέ του, του αγώνε του και δεν του κάνουν μπροστά στι κάμερε. Και κάτι άλλο επίση. Μα... Δεν το νομίζω, δεν το νομίζω. Αν το διαβατήριο είναι η, η αναγνώση. Ότι στείλαν του άξιου επιστήμονε και καθηγητέ να πάνε στην Ευρωβουλή να μα εκπροσωπήσουν. Α αυτό, αυτό μην με, με πονάει πάρα πολύ για τον κοτσιφάκι, ο οποίο έκανα απεργία χωρί απεργού, επειδή είμαι εκπαιδευτικό. Τέλο πάντων, α μην το συζητήσω αυτό και μόνο που το σκέφτομαι τι μόνο, να πω όμω και κάτι άλλο. Εάν το κόμμα είχε την προβολή που έχουν όλοι αυτοί, το ποτάμι, τα λιμάνια κλπ., σκέψω που θα είχε φτάσει. Γιατί εμεί τι απόψει μα και τι συζητήσει μα τι κάνουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ούτε Θεοδωράκι δεν σήμαστε... Ούτε κανάλια έχουμε μόνο ο και μόνο οι συζητήσεις με τους ανθρώπους και ο αγώνας που κάνει στους χώρους δουλειάς. Παρακολουθώ το παραλύρημα του Καλαμούκη. Άμα δεν κυβερνήσει ο Σαμαρά μέχρι το 16, θα σκάσει αυτό. Θα σκάσει. Μωρέ, μη κυβερνήσει έτσι για το Σαμαρά μέχρι το 16. Τέτοια βάντα που κάνει στο Σαμαρά αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πια, έλεγε. Δηλαδή, α κρατήσουν του τύπου για το ξεκάρφωμα. Όχι, δεν ξέρω για το ΣΥΡΙΖΑ πάντω. Ο... Έλα που δεν ξέρει για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα και σε παρθένα, άσε για το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ ότι ξέρει για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο, ο... ο Καλαμούκη κάνει μεγάλη αβάντα στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι το 16 θα τον έχουμε το φράμουλια. Όχι, να φέρουμε του άλλου να μα κάνουν το Πασόκ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον 81 από την αρχή και να έρθει μετά ο Μαράς μετά από 34 χρόνια. Να μας έρθουν σαμαράδες μετά από τόσα χρόνια πάλι. Και πανδρέτε. Στη ζωή μετράει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο χωριό που είναι Λεολίνδιο Σε ένα μπακάλικο το μεγάλο Σάββατο ήτανε, πρόσεξε να δει, ήταν μέσα ένα υπουργό. Σου περιγράφω τον μπακάλικο, έχει μια πόρτα είσοδο και ένα μικρό παράθυρο. Το φως περιορισμένο, τα φώτα τα έχει κλειστά τον μπακάλικο, πολύ λίγα πράγματα στα ράφια. Έχει σταματήσει ο υπουργό μπροστά στο ταμείο και περιμένει την απόδειξη από τον μπακάλικο. Τη στιγμή που έχει χαρίσει εκατομμύρια ΦΠΑ στο αεροδρόμιο, έχει χαρίσει 250 εκατομμύρια στο μέγαρο μουσική, έχει χαρίσει 130 εκατομμύρια στο Πασόκ που θα αλλάξει η αφημή τώρα και κάθεται σαν το μα... Καλυπουργό και περιμένει την απόδειξη. Σε ποιο είναι. Ποιο είναι, Μην πει ότι είναι ένα υπουργό στον έχει χειροτήσει και ένα μεγάλο επιχειρηματία. Έστω αυτό, λοιπόν, μόλι φεύγει, λέει ένα πελάτη. Έψα το χοντόκλα. Λέει. λέει, το χοντόκ δεν το έξω εγώ. Και το χοντόκι είναι και το πλήκτρο. Φορά... Κι <συρίζει> αυτό σου λέω. Δεν πιστεύω <συρίζει> να κάνει υπουργό, δεν το πιστεύω... χρημάτη κανένα <συρίζει> επιχειρηματία που είναι εντό θέματο τόπο σα. Και που έφερνε όπλα στη χρυσή Μάλιστα. Δεν πιστεύω να ήταν τέτοιο υπουργό. Να σου πω μια και οδηγά, θα σου πω εγώ με ποιον έκανα ανάσταση. Κρατιέ. Κρατιέ Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Ανδρέα Ανδριανόπουλο. όπα τι να πούμε να ξεχάσει αυτόν. το. Υπουργό Μητσοτάκι. Σγουρό; Με σγουρώ. Ναι. Άλλο πάρα σα να κρατήσω. Και εμπίλο καλά. Στο <χει> άφησε <χει> το τέλο αυτό έτσι για να γουστάσει. Το ότι ο Αντριανόπουλο κυκλοφορούσε ελεύθερο χωρί να βρέχει για όρτια γύρω του, αυτό ή ο σγουρό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Η επαρχία έχει πληροφέσει πάρα πολύ. Στον σγουρό όποιο σε ακτίσει τον έβλεπε και στα τέσσερα να του γλύπεις τα πόδια. Μπράβο. Λύμπουλες, ο Αδριανόπουλος δεν είναι που βασίζει είχε κάνει τη βενζίνα από 30% Αυτός. Αυτός. Είχε βάλει βέβαια και το χέρι του ο Μάνος. Μην ξεχνάμε και το Μάνο, τις δράσεις. Ε, ναι, ναι. Όλη, όλη η δράση ψηφίζουμε και τζήμερο. <laughs> Αυτά μην τα ξεχνάμε. Έλα, γεια.